Έγινε λοιπόν ο ομίχλι στον αέρα και εφάνει μέγας αστέρας να κατέρχεται από τον ουρανό προς τη θάλασσα και μαζί του κατέβαινε και ένας αετός και το άγαλμα της Βαβυλώνος που το αποκαλούσαν άγαλμα του Διός ἐκίνηθη. Ο αστέρας ανήλθε πάλι στον ουρανό και τον ακολουθούσε ο αετός. Όταν ο αστέρας κρύφθηκε στον ουρανό ευθυστότε εκοιμήθη ο Αλέξανδρος τον αιώνιο ύπνο. Όσα είπαμε για την προέλευση του βίου Αλεξάνδρου του Μακεδόνος μπορεί να μοιάζουν πολύ μπερδεμένα. Είναι όμως απλά και κατανοητά μπροστά σε εκείνα που επακολούθησαν. Η ελληνική παράδοση απλώθηκε σε μεγάλα παρακλάδια και καθώς το μυθιστόρημα ήταν ανώνυμο και προορισμένο για ψυχαγωγία δεν αντιμετωπίστηκε με το σεβασμό που άρμοζε στα ανώτερα λογοτεχνικά έργα και που μόνο αυτό εξασφάλιζε μια σχετική πιστότητα στι αλλεπάλληλε μεταγραφέ του. Όποιο αντέγραφε ένα έργο σαν τον βίο Αλεξάνδρου του Μακεδόνα, διατηρώντα το έτσι συνειδητά ή όχι για το μέλλον, αισθανόταν απόλυτα ελεύθερο να παραλείπει, να διασκευάζει ή να προσθέτει κατά Μερικοί αντιγραφεί εκμεταλλεύτηκαν την ελευθερία αυτή περισσότερο από του υπόλοιπου. και έτσι προέκυψαν νέε παραλλαγέ, που οι ερευνητέ τις χαρακτηρίζουν συχνά διορθώσεις ή διασκευές. Έχουν εντοπιστεί πέντε τέτοιες διασκευές του ψευδοκαλισθένη, αλλά καμιά τους δεν πρέπει να σώζεται στην αρχική της μορφή. Όλες προέρχονται από μεσαιωνικά χειρόγραφα που αντιγράφουν τα αντίστοιχα πρωτότυπα, αλλά όχι κατά λέξη. Κάθε διορθωτής τονίζει ότι ο ίδιος κρίνει ουσιώδες την παράδοση του Αλέξανδρου, προσθέτοντας συχνά υλικό και από άλλες πηγές, έξω από το μυθιστό και παραλείποντας υλικό από το πρωτότυπο. Τα αποσπάσματα που παραθέσαμε λίγο πριν, προέρχονται από την παραλλαγή ενός χειρογράφου του 15ου αιώνα. Το χειρόγραφο βασίζεται σε μια διασκευή που τοποθετείται στον 5ο αιώνα και τονίζει περισσότερο την ιστορική διάσταση της αφήγηση. Η ελληνική παράδοση είναι όμως ένα μέρος μόνο από τη διαδρομή του χειρογράφου κατά τον Μεσαίωνα και όχι το σπουδαιότερο. Όσο ελεύθερες ήταν οι αντιγραφές, άλλο τόσο ήταν και οι μεταφράσεις. Και ο βίος Αλεξάνδρου του Μακεδόνος μεταφράστηκε τουλάχιστον σε 35 γλώσσες και μάλιστα σε μερικές πάνω από μία φορά. Στη Δύση, οι μεταφράσεις στις διάφορες ομιλούμενες γλώσσες στηρίχτηκαν στις λατινικές μεταφράσεις του μυθιστορήματος, ενώ στην Ανατολή χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό κείμενο σε κάποιον από τι πέντε διασκευέ του. Ήδη στι αρχέ του 4ου αιώνα, δηλαδή αμέσω μετά την πρώτη του εμφάνιση, το μυθιστόρημα μεταφράζεται λατινικά από τον Ιούλιο Βαλέριο. Τον 5ο αιώνα γεννιέται η Αρμενική του παραλλαγή και τον 6ο αιώνα μια Συριακή, βασισμένη σε κάποια χαμένη πια περσική μετάφραση. Στο διάστημα του Μεσαίωνα ακολουθούν και άλλε ανατολικέ γλώσσε, όπω η Αραβική η Εβραϊκή, η Ιβιρική και η Αιθιοπική. Και γύρω στα 1600 το μυθιστόρημα μεταφρασμένο στα αραβικά φτάνει στην Ιάβα. Μια βουλγαρική διασκευή προέρχεται από τον 10ο ή τον 11ο αιώνα και πριν τελειώσει ο Μεσαίωνας έχουν ακολουθήσει μεταφράσεις στα ρωσικά, τα σερβικά, τα ουκρανικά και τα ρουμανικά. Ακολουθούν πάμπολε μεταφράσεις στις ομιλούμενες γλώσσες της δύση. Μερικές στηρίζονται στη συντετμημένη μορφή της λατινικής μετάφρασης από τον Ιούλιο Βαλέριο και οι περισσότερες σε μια νέα μετάφραση στα μεσαιωνικά λατινικά από τον Λέοντα Νεαπόλεως τον 10ο αιώνα. Στη μετάφραση του Λέοντα προσθέθηκαν αργότερα και άλλα θέματα και με τη νέα αυτή μορφή που ονομάζεται συνήθως «Χιστόρια Ντεπρελίης Αλεξάνδρη Μάγνη» το έργο έγινε πνευματικός πατέρας άπειρων παραλλαγών έμετρων και πεζών, στα γαλλικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα αγγλικά, τα γερμανικά, τα τσεχικά, τα πολωνικά, τα ουγγρικά και πολλές άλλες γλώσσες. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που θα ήθελα να αναφέρω εδώ είναι το παλαιοσουηδικό Κένουνκ Αλεξάντερ, ο βασιλιάς Αλέξανδρος δηλαδή, που γράφτηκε γύρω στα 1380 κατά παραγγελία του Μπο Γιόνσον Γκριπ, ενός από τους ισχυρότερους ευγενείς της χώρας. Το ποίημα αποτελείται από 10.584 πλεκτούς στίχους και ο συγγραφέας του είναι άγνωστος. Από το ίδιο το έργο όμως Μπορούμε να συμπεράνουμε πω ήταν ένα από του πιο πρικισμένου και πρωτότυπου ποιητέ εκείνη τη εποχή. Το έργο ακολουθεί αρκετά πιστά το Historia de Prelieis», αλλά οι προσθήκε στην αφήγηση είναι τόσο πολλέ που δεν δικαιολογούνται μόνο από την ανάγκη να εξασφαλιστεί υλικό για την ομοιοκαταληξία. Ιδιαίτερα πλούσιε και καλοδουλεμένε είναι οι περιγραφέ των μαχών. Το ύφο είναι πιο στέρεο από του πρωτοτύπου, γεμάτο ζωντανέ και πλαστικέ λεπτομέρειε. Το κείμενο που ήταν πολύ στεγνός στο λατινικό πρωτότυπο εμπλουτίζεται με χυμώδεις λαϊκές εκφράσεις και παροίμνειες. Έτσι η αρχαιότητα υποχωρεί και μέσα από τον βίο Αλεξάνδρου του Μακεδόνος αναδύεται η Σουηδία του 14ου αιώνα. Όλα αυτά τα στοιχεία δείχνουν πως ο σουηδο μεταφραστής είναι χαρακτηριστικός εκπρόσωπος των μεσαιωνικών διασκευαστών του μυθιστορήματο και ιδιαίτερα εκείνων που προτίμησαν την έμετρη μόρφη. Το αφηγηματικό χάρισμα, συνδυασμένο με μια αρκετά ασεβή στάση απέναντι στο πρωτότυπο, οδήγησε ένα αποτέλεσμα που ασφαλώς ήταν κατάλληλο να διαβάζεται σε συμπόσια και άλλες ευρωταστικές εκδηλώσεις.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 Η δημοτικότητα του βίου Αλεξάνδρου του Μακεδόνο εξαρτάται από μια ολόκληρη σειρά αλληλένδετων παραγόντων. Το παραμυθητικό ανατολίτικο περιεχόμενο, φανταστικά πλάσματα, χρησμοί, η πτήση του Αλέξανδρου στον ουρανό, συνάρπαζε το κοινό του Μεσαίωνα. Το αφηγηματικό πλαίσιο καθαυτό, δηλαδή η εκστρατεία του Αλέξανδρου, ήταν ισχνό, μπορούσε όμω να γεμίσει εύκολα, ανάλογα με τι διαθέσει και τις ικανότητες του αφηγητή. Κάθε αιώνας είχε την ευκαιρία να προσθέσει θέματα που ενδιέφεραν τους αναγνώστες της εποχής. Όσο για τον Αλέξανδρο, παρέμεινε θρυλική φυσιογνωμία και έξω από το μυθιστόρημα. Και δεν έπαψε ποτέ να εξάπτει τη φαντασία. Ήταν ο κατακτητής του κόσμου, ο τόσο προωραχαμένος, ο εκπρόσωπος του Θεού επί της γης, αλλά και ένα διδακτικό παράδειγμα για το που οδηγεί η ακόρεστη επιθυμία και πόσο μάταιη είναι η ανθρώπινη φιλοδοξία. Έτσι, ο Αλέξανδρος τροφοδότησε και το κύριγμα της Εκκλησίας και την πολιτική προπαγάνδα, άλλοτε ως φεουδάρχης που οδηγεί τους άνδρες του στη νίκη και άλλοτε ως εκπρόσωπος της πολιτικής σοφίας. Παρόμοιες στάσεις που ξεφεύγουν από τον καθαρά ψυχαγωγικό σκοπό Διακρίνονται συχνά και στι μεταγενέστερες ποιητικέ παραλλαγέ. Υπάρχουν όμω ορισμένε παραλλαγέ που αξίζουν περισσότερο τον τίτλο του λαϊκού βιβλίου και προπαντό οι πεζέ μεταφράσει του όψιμου Μεσαίωνα, που δεν έχουν εμφανεί λογοτεχνικέ αξιώσει ούτε πολιτικέ προεκτάσει, αλλά στηρίζονται αποκλειστικά στη δύναμη του ίδιου του θέματο. Και μόνο το περιεχόμενο φτάνει για να συναρπάσει το κοινό, παρά τι αδεξιότητε του ύφου. Τα μυθιστορήματα αυτά ανήκουν στα λογοτεχνικά προϊόντα που επέλεξε για να τα διαιωνίσει η τέχνη της τυπογραφίας στις τελευταίες δεκαετίες του 15ου αιώνα, εξασφαλίζοντάς τους διαρκή επιτυχία. Σε μικρά φυλάδια, στολισμένα μερικές φορές με ξυλογραφίε, τα μυθιστορήματα φτάνουν στα χέρια του λαού και διαβάζονται ατομικά ή ομαδικά. Ασημειωθεί εδώ ότι η ομαδικα σημειωθει εδω οτι η εικονογραφηση Απετέλεσε εξ αρχής αναπόσπαστο συστατικό του βίου. Πολλά μεσαιωνικά χειρόγραφα είναι ιστορικά με μεγάλη τέχνη, και από τη σύγκριση των εικονογραφήσεων που περιέχονται στα ωραιότερα, προκύπτει ότι όλε του ανάγονται σε μια κοινή πηγή, σε έναν εικονιστικό κύκλο που πρέπει να προστέθηκε στο μυθιστόρημα ήδη από τον 4ο αιώνα στην Αλεξάνδρεια. Οι εικονογράφοι των μεσαιωνικών λαϊκών βιβλίων δείχνουν ιδιαίτερη προτίμηση σε κάποιε κοινέ παραδείγματος χάρη στην πτήση του Αλέξανδρου στον ουρανό ή στην καθοδότου στο βυθό της θάλασσας. Ο Αλέξανδρος, με τους υπόγρυπε που τον ανεβάζουν στον ουρανό, έγινε προσφυλέ θέμα της τέχνης και έξω από τις εικονογραφήσεις των βιβλίων. Ένα περίφημο παράδειγμα είναι το ανάγλυφο στον βορεινό τοίχο του Αγίου Μάρκου στη Βενετία και ένα λιγότερο γνωστό κοσμή των πυλώνα της εκκλησίας του Φάρντεμ στην Βαλτική.